Κεφάλον σήγματαφ σε 623. Στοιχείο 1 ω 23. Όσοι δικαιώθησαν δεν αμαρτάνουν πλέον αλλά φέρουν καρπούς αγιασμού. 1. Αφού λοιπόν εκεί που επιληθύν η αμαρτία εδώ φι αυθωνότερο νυχάρη. Τι θα είπομε, θα επιμήνωμενο στην αμαρτία για να μα δοθεί με η χάρις; 2. Μὴ το να είπαμε ένα τέτοιον, λόγον. Εμείς που στο Άγιον Βάπτισμα απεθάναμεν ως προς την αμαρτίαν και χωρίστημεν δια πάντα από αυτήν, πώς θα ζήσουμεν ακόμη μέσα στην αμαρτίαν. 3. Ή δεν εξεύρετε ότι όσοι ευαπτίστημεν με πίστηνοι στον Ιησούν Χριστόν συνταυτίσαντε στην ύπαρξή μα προς Αυτόν, εγίναμε δια του βαπτίσματος μέτοχοι του σταυρικού του θανάτου και ο παλαιός μας άνθρωπος της αμαρτίας εσταυρώθηκε και απέθανεν όπως και ο Χριστός επί του σταυρού. 4. Εθαμφθήκαμε λοιπόν μαζί με Αυτόν δια του βαπτίσματο το οποίο μας έκαμε συγκοινωνούς του θανάτου Του ή να καθώς ακριβώς αναισθήθη ο Χριστός εκ νεκρών δια της ενδόξου δυνάμεως του Πατρός έτσι και εμείς αναστηθῶμεν εις νέαν ενάρετον και αγίαν ζωήν και συμμορφώσαμε τη διαγωγή μας προς τα απαιτήσεις της ζωής ταύτης. 5. Ναι, Αναστήθημεν και εμεί εις νέαν αγίαν ζωήν διότι εάν σαν τα μαζί φυτευμένα και θρεμμένα δέντρα έχουμε γίνει ένα με τον Χριστόν στο βάπτισμα, που είναι ο μείωμα του θανάτου του, κατά φυσική συνέπεια, θα γίνομε ένα και στην ανάστασή του. 6. Θα γίνομε δε ένα με τον Χριστόν και στην ανάστασή του υπό έναν όρον, εάν δηλαδή γνωρίζομεν ότι οι διεφθαρμένοι από την αμαρτία φύση που εκλεονομήσαμεν από τον Αδάμ, Εσταυρώθη μαζί με τον Χριστόν μυστηριακό δια του βαπτίσματο, δια να γίνει αδρανέ και πεθαμένων το δουλειόμενο στην αμαρτία σώμα μα, ώστε να μην γίνετε όργανον αυτή και να μην είμαι θα πλέον δούλοι και σκλάβοι στην αμαρτία. 7. Και δεν πρέπει κατ' ουδένα να είμαι θα πλέον δούλοι τη αμαρτία, αφού απεθάνομεν μαζί με τον Χριστόν δια του Διότι όποιο απέθανε, έχει πάυσει από του να Καθώ ο πεθαμένο και νεκρό ούτε από την αμαρτία πειράζεται πλέον, ούτε δύναται να ενεργήσει οποιαδήποτε αμαρτίαν ή πράξη. 8. Δεν είμαι θόμο και εξ ολοκλήρου νεκροί και πεθαμένοι. Εάν απεθάναμε εν του βαπτίσματο μαζί με τον Χριστόν ω προ την αμαρτία, ζώντα ήδη με τα αυτού την ζωή τη Χάριτο, έχομεν πεποίθηση ότι και θα ζήσουμε μαζί του την μακαρίαν ζωή τη αιωνιότητο. 9. Έχομεν δε την πεποίθηση αυτήν, διότι γνωρίζομεν ότι ο Χριστός αναστηθείς εκ νεκρών δεν πεθαίνει πλέον. Ο θάνατος δεν έχει πλέον εξουσίαν επ' αυτού και δεν δύναται να τον κυριεύσει. 10. Και δεν τον κυριεύει πλέον ο θάνατος, διότι και τότε που απέθανεν, απέθανε μια φορά για πάντα για να καταλύσει την αμαρτίαν. Την ζωήν δε την οποία ζει τώρα να εκ νεκρών, ζει δια να δοξάζει τον Θεόν, Μεταδίδουν στα ψυχά των ανθρώπων την αγίαν και μακαρίαν και αθάνατον ζωή του Θεού. 11. Όπως δε ο Χριστός ζήδια των Θεών, έτσι κι εσείς να θεωρείτε τους εαυτούς σας πεθαμένους μεν και νεκρούς ως προς την αμαρτίαν, ζωντανού δέδια των Θεών, ενωμένου με τον Ιησούν Χριστόν, ο οποίος είναι ο κύριο μας. 12. «Ας μη βασιλεύει λοιπόν η αμαρτία εις το σώμα σας, το οποίο νοσθνητών δεν πρέπει να κυριαρχεί επί της αθανάτου ψυχής σας». «Όχι, ας μη βασιλεύει η αμαρτία, ώστε να επακούεται εις αυτήν παρασυρώμενη από τας επιθυμίας του σώματός σας». 13. «Ούτε να παρέχετε τα μέλη του σώματός σας όργανα της αθανατου ψυχης σας οχι ας μη βασιλευει η αμαρτια ωστε να επακουεται εις αυτην παρασυρωμενη απο τας επιθυμίες του σωματος σας ουτε να παρεχετε τα μελη του σωματος σας οργανα της αδικιας για να σας πολεμεί και να σας κατανικά με αυτά η αμαρτία» αλλά να προσφέρετε εξ ολοκλήρως θυσίαν και ω αφιέρωμα τους εαυτούς στον των Θεών, σαν άνθρωποι που πράγματι αναιστηθήκατε εν το βαπτίσματι εκ νεκρών και λάβατε νέαν και αγιαν ζωήν. Και καθένα από τα μέλη σας δώσατε ένταση στον Θεών για να είναι όργανα πάσης αρετής, δυνατά να κατανικούν κάθε αμαρτίαν. 14. Δίναστε δε να κατορθώσετε τούτο, διότι η αμαρτία δεν θα σας κυριεύσει. Και δεν θα σας κυριεύσει αμαρτία, διότι δεν είστε πλέον υπό το κράτος του νόμου, που επρόσταζε μεν το ορθόν και το δίκαιον, δεν έδινε νόμος και την ενίσχυση προς κατόρθωσην αυτού. Αλείστε τώρα υπό το κράτος της Χάριτος, η οποία και δια το παρελθόν επράξαμεν κακά μα συγχωρεί και δια τον δρόμο της αγιότητος μα ενισχύει και ασφαλίζει. 15. Τι λοιπόν. «Θα αμαρτήσομεν επειδή δεν είμεθα υπό το κράτος του νόμου, αλλά υπό το κράτος της χάριτος «Μας παρέχει λοιπόν η χάρη στην άδεια να αμαρτάνομεν» «Μη το ποτέ να δεχθόμεν ένα τέτοιον 16 16. «Δεν ξεύρετε ότι εις εκείνον που προσφέρετε τους εαυτούς σας δούλους, για να τον υπακούετε, γίνεστε πλέον με την συνήθεια και την έξυν που δημιουργεί η υπακοή δούλη» «Δούλης αυτόν τον οποίο να υπακούετε. Δηλαδή, η δούλη τη Αμαρτία για να καταλήξετε ει τον πνευματικό θάνατο και τον πλήρη χωρισμό σα από τον Θεών η δούλη τη υπακοήση των Χριστών για να καταλήξετε ει την δικαίωση και τη μακαρίαν ζωή. 17. Ευχαριστία δε οφείλεται από εσά στον Θεό, διότι είστε μεν άλλοτε δούλοι τη Αμαρτία, υπηκούσατε όμω με την καρδιά σα ει τον ακριβή κανόνα τη χριστιανική διδασκαλία που επιδιδάχθετε από εμά του Αποστόλου. 18. Έτσι δε, αφού ελευθερωθήκατε από την αμαρτία, έγινατε δούλοι στην αρετήν. 19. Μεταχειρίζομαι ανθρώπινων τρόπων εκφράσεως εξαιτία τη αδυναμία της ανθρωπίνης φύσεώς σας, η οποία είναι ακόμη σαρκική, και ως εκ τούτου η εργασία της αρετής σας φαίνεται δουλεία. Όπω δηλαδή προσεφέρατε τα μέλη σα σκλάβα εις την αμαρτία που κάνει τον άνθρωπον ακάθαρτον και παραβάτην του νόμου για να πράτετε την ανομία έτσι τώρα να προσφέρετε τα μέλη σα δούλα εις τον ενάρετον βίον για να προκόπτεται εις αγιότητα 20. Αλλά η δουλεία αυτή στον τον ενάρετον βίον δεν είναι σκλαβιά αλλά ελευθερία διότι όταν είστε δούλοι τη αμαρτίας είστε μεν ελεύθεροι ώστε την δικαιοσύνη και αρετήν αλλά σας ερωτώ. 21. ποια ωφέλειαν λοιπόν είχατε τότε από τα έργα της αμαρτίας, δια τα οποία τώρα, όταν τα ενθυμίστε, εντρέπεστε, καμίαν. Είχατε τουναντίον βλάβην μεγάλην, διότι το τελικό αποτέλεσμα των έργων εκείνων είναι θάνατος πνευματικός. 22. Τώρα όμως που ελευθερωθήκατε από την αμαρτίαν, υπεδουλώσατε δε τον εαυτό σας στον Θεόν, Έχετε βέβαιον κέρδος την πρόοδον εις την αγιότητα, τελικόν δε αποτέλεσμα την αιώνιον ζωήν. Δεν είναι λοιπόν πραγματική ελευθερία η υποταγή σας στον τον Θεόν. 23. Ναι, τότε είσαστε δούλοι δυστυχείς, διότι ο μισθός με τον οποίο η αμαρτία πληρώνει τους δούλους της είναι θάνατος. Το δώρον δε που δίδει ο Θεός εις τους δούλους του είναι η αιωνιο ζωη την οποία επιτυγχάνουμε για τη ενώσεώς μας με τον Ιησούν Χριστόν τον κύριών μας.